όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Θυμίζω το προγραμματικό επιχείρημα, το οποίο συνέχει τις τρεις προηγούμενες εκπομπές και το οποίο χωρίζεται σε δύο σκέλη. Σκέλος πρώτο, ο Νίτσε εγγράφεται στο πεδίο του διαφωτίσμου. Σκέλος δεύτερο, για να εγγραφεί πρέπει να διευρύνουμε αυτό το πεδίο ως τα ωριά του και η αναγκαία συνέπεια είναι ότι ο Νίτσε συναντά την παροδία και στο πρόσωπό του επανεμφανίζεται η διφυεία την οποία βρίσκουμε στο πρόσωπο του πρώτου φιλοσόφου μαζί και σατιριστή του ξενοφάνη του κολοφόνιου. Αυτό το επιχείρημα στις προηγούμενες εκπομπές αναπτύχθηκε μόνον κατά το ίμιση. Υποστήριξα ότι μετά το ανθρώπινο-πολυανθρώπινο καθίσταται εμφανές το ίγνος του διαφωτισμού στο έργο του Νίτσα και ότι όταν πάλι ξαναχάνεται είναι επειδή αποτυπώνεται βαθύτερα και χρειάζεται μεγαλύτερη, εμβριθέστερη και πιο αργή καθυπόδειξη του ιδίου εργασία για να το ανασύρουμε. Αφή στιγμή αποκαλύψουμε αυτή την εκδοχή, παντό είδου λεπτομέρειε σειραίουν για να την υποστηρίξουν. Και ακόμη και ακραίε ιδέε ξαφνικά εμφανίζονται να ταιριάζουν. Δεν είναι τυχαίο, Φεριπίν, ότι ο Νίτσε ήταν ένα από του λίγου που διαβάζανε εκείνη την περίοδο μπλανκί, τον γνωστό επαναστάτη. Τον έχουμε αναφέρει σε άλλη συγκυρία. Οφείλω να προσθέσω ότι όλα αυτά δεν είναι μια δική μου αίμονη ιδέα, αλλά είναι αποκύματα τη. Προσπάθεια να ανακτηθεί ο Νίτσε, η οποία ανελήφθη τι τελευταίε δεκαετίε. Αφή τη στιγμή, καταφέραμε να απεμπλακούμε καταρχήν από το ψευδεπίγραφο έργο που του χρέωσαν, χωρί να το έχει γράψει ποτέ, την περίφημη βούληση για δύναμη. Αυτή τη στιγμή, ήρθαν στο φω και τα σημειωματάριά του, τα οποία λόγω του ότι η δουλειά του παρέμενε ανοιχτή και πειραματική, δεν διαφέρουν ριζικά από τα συντεταγμένα βιβλία του, μπορούμε πια να ανασυγκροτήσουμε και τον ορίζοντα των αναγνωσμάτων και των ενδιαφερόντων του. Και τότε θα δούμε παραδόξω ότι στις αίμονες αγάπες του Νίτσε, δεν είναι μόνο ο πασίγνωστος Ντοστογεύσκη, αλλά είναι ο ξεθεμελιωτής Μπάιρον, είναι ο Λεοπάρντι και οι στοχασμοί του για το άπειρο, είναι πριν απ' όλα η ιδρυτική μορφή του Σπινόζα. Θα δούμε λοιπόν έναν άλλον, κρυμμένο Νίτσε. Και πάλι όμως το επιχείρημα... Δεν ολοκληρώνεται. Γιατί θα πρέπει αυτή η βαθύτερη αποτύπωση του διαφωτιστικού ίγνους να κάνει τον Νίτσε να βρει το έδαφος της παροδίας και επομένως τις προϋποθέσεις της άτυρα. Διότι θα έλεγα, το υποστήριξε άλλωσε στις εκπομπές περί σάτυρας εξ αρχής, κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο εάν αναλάβεις την εξής διπλή εργασία. Πρώτον, να ξαναθέσεις τα ζητήματα της ηθικής όχι ως διδαχές και κατηχήσεις, αλλά ως ερωτήματα και κλονίζοντας ριζικά όλες τις παραδοχές, να μην βγει εκεί που θα σε έβγαζε αυτός ο κλονισμός, δηλαδή στον μηδενισμό, αλλά ακόμη πιο πέρα. Εκεί πέρα που αναγεννάται ευθύς εξ αρχής ένα ζήτημα όχι ηθικής πια, αλλά ηθικότητας. Εκεί πέρα που η ηθική ανασυγκροτείται ω αμήλικτο ερώτημα και όπου, όπως έλεγε ο Νίτσε, το να αναζητάς την αλήθεια είναι το σπουδαιότερο απ' όλα υπό τον όρο ότι θα θυμάσαι πως όποιος πει ότι τη βρήκε είναι τρελός. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά είναι το βέλος που δείχνει την κατεύθυνση την οποία κατανάγκην παίρνει η ηθικότητα. Και δεύτερον, εάν έχεις αναλάβει όχι να γκρεμίσει τις αξίες αλλά να επαναξιολογήσεις τις αξίες ερχόμενο σε μετοπική σύγκρουση με παραδοχές αιώνων αυτή η μεγάλη κατάφαση μες τον πυρήνα μιας μεθοδικά, εξαντλητικά άνεφορων, άνεφορίων αρνητικής εργασίας στην ουσία ενγκιάτε και τον ηθικό πυρήνα τον οποίον όταν έχει σάτυρα μπορεί να είναι σάτυρα. Θα έλεγα δε ότι ακόμη και η ιδέα του Νίτσε η φαινομενικά πιο αντιδραστική η αιώνια επιστροφή του όμοιου εάν κατανοηθεί μες στο ανακτημένο έδαφος της παροδίας, αποκτά την αληθινή σημασία της. Όμως αυτό, καλό θα ήταν, όπως συμβαίνει στο ΖΕΝ, να το καταλάβουμε ξαφνικά, γιατί είναι αδύνατο να το υποστηρίξω. Ισχυρίζομαι, λοιπόν, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, πως μέσω της ηθικότητας, ο Νίτσε Κατά ανάγκη εγγίζει το έδαφος της παρόδιας. Αυτό είναι ένας συλλογισμός που θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί σώφισμα. Αποδεικνύεται όμως, όπως και το πρώτο σκέλος του επιχειρήματος του περιδιαφωτισμού, μόνο εάν απλούστατα διαβάσουν συστηματικά νίτσα. Κι έτσι, στην παρούσα σύμφραση, μπορεί να λειτουργήσει μόνο σαν ένα πυνθύρας. Αφού προφανώς δεν μπορώ να συνοψίσω μια ανάγνωση του νίτσα. όμω, να δώσω τουλάχιστον τρεις ενδείξεις... ώστε να ενθαρρύνω την ανάγνωση. Τρεις ενδείξεις ανάποδα κοιταγμένε στον χρόνο. Στο έκεχό μου, το τελευταίο του... αντιφατικό και λαμπρό βιβλίο... ο Νίτσε δηλώνει απλούστατα... «Κρίνω την αξία των ανθρώπων... ανάλογα με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάγκη που νιώθουν... στο να ταυτίζουν το σάτιρο με το Θεό». Όμως, αυτή η διατύπωση είναι απλώς η αποκορύφωση. Ο αστερισμός της παροδίας έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα να λάμπει, να εμφανίζεται σιγά-σιγά στον ουρανό του Νίτσε, σχεδόν από τότε που άρχισε και η πραγματική εργασία του. Στην γενεαλογία της ηθικής, που έχει γράψει λίγο νωρίτερα, έχει προτάξει κατά τη συνήθειά του ένα πρόλογο. Λέει, λοιπόν, εκεί. «Στην πραγματικότητα, το αστείο, η ευθυμία ή, για να μιλήσω στη γλώσσα μου, η εύθυμη γνώση είναι μια ανταμοιβή. Η ανταμοιβή για μια μακρά, τολμηρή, δραστήρια και υποχθόνια προσπάθεια που για να πούμε και του στραβού το δίκαιο δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Αλλά τη μέρα εκείνη που θα είμαστε σε θέση να φωνάξουμε μα την καρδιά, εμπρός, ακόμη και η γέρικη ηθική μας ανήκει στην κωμωδία, θα έχουμε ανακαλύψει κιόλας μια νέα πλοκή και μια νέα δυνατότητα για το διονυσιακό δράμα της μοίρας της ψυχής. Και μπορούμε να στοιχηματίσουμε πως ο μεγάλος, ο πανάρχιος, ο αιώνιος κομμωδιογράφος της ύπαρξής μας θα επωφεληθεί κιόλα από τούτη την ανακάλυψη. Όταν ο Νίτσερ λέει για να μιλήσω στη γλώσσα μου η εύθυμη γνώση, παραπέμπει σε προηγούμενο έργο του, στην περίφημη εφρόσινη επιστήμη ή εφρόσινη γνώση ή χαρούμενη γνώση. Επαναλαμβάνω πως στη χαρούμενη γνώση λοιπόν, Έχουμε την πιο ξεκάθαρη ένδειξη για όσα ισχυρίστηκα. Η χαρούμενη γνώση τελειώνει με την ακόλουθη διατύπωση. Διαβάζω. Πώς λοιπόν με τέτοιες απόψεις, πώς με αυτή την τρομερή πείνα για γνώση, θα μπορούσε ποτέ να μας ικανοποιήσει ο τωρινός άνθρωπος. Λυπόμαστε, αλλά είναι γεγονός αναπόφευκτο πως δεν μπορούμε πια να κρατήσουμε εύκολα τη σοβαρότητά μα απέναντι στου σκοπού του, στι πιο άξιες ελπίδε του. Δεν μπορούμε πια ούτε μια ματιά να του αφιερώσουμε. Κυνηγάμε ένα ολότελα διαφορετικό ιδανικό. Ένα ιδανικό θαυμαστό, γοητευτικό, γεμάτο κινδύνους και που δεν θα θέλαμε σε κανέναν να το συστήσουμε, γιατί σε κανέναν δεν αναγνωρίζουμε εύκολα το δικαίωμα να το έχει. Είναι ένα πνεύμα που περιπέζει με αφέλεια κάθε τι που ω τώρα ονομάζανε αχνό, καλό άμμομο και θείο. Ένα ιδανικό που ωστόσο με αυτό αρχίζει ίσως η μεγάλη σοβαρότητα. Που με αυτό για πρώτη φορά μπαίνει το ερωτηματικό εκεί που πρέπει να μπει. Ένα ιδανικό που βάζει σε κίνηση τον οροδίκτη και αρχίζει την τραγωδία. Όμως είναι μόνο το μισό από όσο έχει να πει ο Νίτς. Γιατί όταν αναδρομικά όπω έλεγα την άλλη φορά, γράφει πρόλογο σε αυτό το βιβλίο σχετικά πρώι επανέρχεται για να συμπληρώσει το ημικύκλιο. Ποιος μπορεί λοιπόν να με παρακολουθήσει σε αυτή την κόλαση? Μα και εκείνος που θα μπορούσε να το κάνει αυτό σίγουρα θα μου συγχωρούσε κάπως τη λίγη τρέλα, τη λίγη αναταραχή, τη χαρούμενη γνώση. Θα μου συγχωρούσε παραδείγματος χάρη αυτή τη φούχτατα τραγούδια που συντροφεύουν τούτη τη φορά αυτόν τον τόμο και που σε αυτά τα τραγούδια ένα ποιητή. Κοροϊδεύει όλους τους ποιητέ με πολύ δύσκολο συγχώρετο τρόπο. Αλίμονο. Δεν πρόκειται μόνο στους ποιητέ και στα ωραία τους λυρικά αισθήματα να εξαπολύσει τις κακίες του αυτός ο αναγεννημένος. Ποιος ξέρει τι λογής είναι το θύμα που γυρεύει. Αρχίζει η τραγωδία, λέει το τέλος αυτού του έργου με την ανησυχητική απλότητα. Προσέξτε, κάτι προετοιμάζεται. Μια κρέμα Φτιαγμένη από πονηριά και κακία. Αρχίζει η παροδία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάμε τώρα στην τελευταία εκδοχή, ξεκινώντας και πάλι από το Εκεχόμο. Εκεί λοιπόν ο Νίτσε δηλώνει ότι διαβάζει ένα βιβλίο για τους Έλληνες σκεπτικούς φιλοσόφους. και αμέσως μετά δηλώνει πως η σκεπτική είναι ο μόνος αξιόλογος τύπος ανάμεσα σε ολόκληρο το πλήθος των φιλοσόφων. Θεωρώ τη δήλωση διπλά σημαντική. Πρώτον, γιατί μέχρι τώρα ο Νίτσε φαινόταν προσιλωμένος στους λεγόμενους προσοκρατικούς. Μάλιστα ένα βιβλίο που συγκροτήθηκε εκ των υστέρων είχε αρχίσει να το γράφει, δεν το τελείωσε ποτέ, ...και που λέγεται η γέννηση της φιλοσοφίας... ...το έχουμε στην πολύ καλή μετάφραση... ...του Εμίλιου Χρουμούζιου. Η σκεπτική λοιπόν, απότομα... ...μετά τους προσοκρατικούς... ...πώς κολλάει αυτό... ...και ακόμη περισσότερο... ...πώς κολλάει με τον αστερισμό της παροδίας... ...στον οποίον κινούμαστε σήμερα. Για να το δούμε αυτό... ...θα πρέπει πρώτα να εγγράψουμε και τους σκεπτικού ...στο ίδιο πεδίο του διαφωτισμού. Να δούμε πόσο βαθιά συγγενικό προς τη δράση τους, αλλά και προς την σχετικά συναφή δράση των κοινικών, είναι το πρόγραμμα της δουλειάς του Νίτσε. Και έπειτα να θυμηθούμε πως ένας πολύ γνωστός σκεπτικός, ο Τίμων Οφλιάσιος, είναι γνωστός για τις στιχουργημένες σάτυρες του, που τις ονόμαζε Σήλους, και στις οποίες το πρόσωπο που εμφανίζεται να μιλάει και να σηκώνει το σατυρικό βάρος είναι ένας άλλος, παλιότερος συγγραφέας Σίλων πάλι, ο ξενοφάνης ο Κολοφόνιος. Μέσα από αυτή τη μικρή δήλωση του Νίτσε ανοίγει η πόρτα που μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στην αρχή της μεγάλης παράκαμψης που κάναμε. Και την πόρτα αυτή ο Νίτσε δεν την ανοίγει ανεπιγνώστος. Στο ημιτελές βιβλίο του είχε γράψει όπως πάντα ένα πρόλογο και εκεί πέρα εξηγούσε ότι θα πλαγιοκοπήσει το θέμα του. Τους φιλοσόφους. Γράφει «Από κάθε σύστημα δεν θέλω να αντλήσω παρά το κομμάτι της προσωπικότητας που περικλείει και που αποτελεί μέρος των αδιάψευστων, των αδιαφιλονίκητων αυτών αληθιών που η ιστορία έχει χρέο να διαφυλάξει». Και στην εισαγωγή επανέρχεται στο θέμα, στο θέμα ότι θα διαλέξει το κομμάτι της προσωπικότητας που περικλείει ένα σύστημα, δηλαδή, μεταφράζω εγώ, θα διαλέξει τη στρατηγική και όχι το ίδιο το σύστημα, και ξαναλέει «Η ζωές των φιλοσόφων πρέπει να στυλώσουμε τα αυτοί σε ό,τι μας έχουν διηγηθεί για αυτές, γιατί ανακαλύπτουμε δυνατότητες ζωής που μόνη Οι ζωες των φιλοσοφων πρεπει να στυλωσουμε τα αυτή σε οτι μας εχουν διηγηθει για αυτες γιατι ανακαλυπτουμε δυνατοτητες ζωης που μόνο η εξιστόρισή τους μας δίνει χαρά και δύναμη και χινυφός στη ζωή των διαδόχων του. Υπάρχει τόση επινοητικότητα τόση σκέψη. Τόλμη, απόγνωση και ελπίδα, όσοι και στα ταξίδια των μεγάλων ποντοπόρων. Συλλογίζεται κανείς τον Τζέιμς Κουκ, όταν αναγκαζόταν να ανοιγνεύσει το δρόμο του, ψηλαφιτά με τη βολίδα στο χέρι, τρεις ολόκληρους μήνες, και που οι κίνδυνοί του γίνονταν κάποτε τόσο μεγάλοι, ώστε ξαναγύριζε για να αναζητήσει προστασία στη θέση που λίγο πριν είχε πιστέψει ως την πιο επικίνδυνη από